Δεν ζήτησα τον ξένο ουρανό Ούτε φτερούγας ξένης προστασία Ήμουν με το λαό μου τότε εδώ Όπου ο λαός μου ζούσε μες στη δυστυχία <Κι> Αντιπρολόγο Στα φοβερά χρόνια της Γεζόφσινα Πέρασα δεκαεφτά μήνες Περιμένοντας την ουρά Μπροστά στις φυλακές του Λενίνγκραντ. Μια μέρα κάποιος με αναγνώρισε τότε μια γυναίκα που στεκόταν πίσω μου και δεν είχε ακούσει βέβαια ποτέ το όνομά μου ξύπνησε από την άκαμπ απ την άρκη όπου πέφταμε όλοι μας και με ρώτησε με τα μελανιασμένα χείλη της σκύβοντας τα αυτή μου εκεί όλοι μίλαγαν ψιθυριστά «Κι αυτό μπορείτε να το περιγράψετε» και εγώ τι είπα «μπορώ» τότε κάτι σαν χαμόγελο γλίστρησε πάνω σε αυτό που ήταν κάποτε το πρόσωπό της. 1η Απριλίου 1957 Λενίνγκραντ. <ΛΣ> Αφιέρωση Τα βούνα λυγίζουν μπρος αυτή τη συμφορά. Δεν κυλάει ο Μέγας Ποταμός μα τη φυλακή τα σίδερα γερά και από πίσω τους του κάτεργου η κι και ο θάνατερός καημό. Δροσερό φυσάει το αγέρι γιάλους, Ξένους γιάλους γλυκοφέγγι Αχνά το δειλινό Ήδη εμείς παντού Δεν παίρνουμε είδηση κανένας Τα κλειδιά μονάχα ακούμε σιχαμένα Και τα βήματα Βαριά των στρατιωτών Σηκωνόμασταν Λες κοίτανε για τους εωθηνούς Μες στην αποθυριωμένη πόλη Οδεύοντας ξανά Συναντιόμασταν Πιο ξέπνοη και από τους νεκρούς Χαμηλότερος ο ήλιος Και στο που σιονέβας Στους καπνούς Κι όμως τραγουδάει η ελπίδα Πέρα μακριά Καταδίκη Και τα δάκρυα ευθύς Μα τι να σώσουν Έχει απ' ήδη αποκοπή Λες και τη ζωή Με πόνο από την καρδιά θα ξεριζώσουν Λες και βάναυσα Τα νάσκελα θα την ξαπλώσουν Μα βαδίζει και τρεκλίζει, μοναχή. Τάχατες οι αθέλητες μου φίλες, Που είναι τώρα εκείνες, Των σατανικών μου δύο ετών. Τι σιβηρία, στις σιβηρία τις θύελε βλέπουν, Στου χιονιού τη δίνει, Τι φαντάζονται στον κύκλο γύρω από τη σελήνη. Στέλνω σ' όλες τους τον ίστατο χαιρετισμό. Μάρτιος 1940 τα ποίηματα τα οποία συγκροτούν το Ρέκβιεμ της Άννα Σαγμάτοβα αναφέρονται καταρχάς στην περιπέτεια του γιου της Σαγμάτοβα Λεύ Γκουμιλιοφ, ο οποίος συνελήφθη το 1938 την εποχή της Γεζόφσινα που πήρε το όνομά της από τον Γεζόφ τον κομισάριο του λαού που το όνομά του συνδέεται με τις μεγάλες προπολεμικές σταλινικές εκαθαρίσει. Ο Λεύγου Συνελήφθη με αιτία το όνομά του. Ο πατέρας του, Νικολάη Γκουμιλιώφ, πρώτος σύζυγο τη Αχμάτοβα και επίσης ποιητή, είχε εκτελεστεί από την Τσεκά. Όσο διαρκούσε ο μεγάλος πατριωτικός, δηλαδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Λεύ απελευθερώθηκε και πολέμησε ως εθελοντής μαχητής του κόκκινου στρατού. Μετά, πάλι μέσα, για να ξεκουραστεί αποφυλακίστηκε οριστικά το 1956. Ωστόσο, στην περιπέτεια του γιου της Αγμάτοβα έχουν συνερεθεί πολλές περιπέτειες και πολλών, όπως άλλωστε απερίφραστα λένε και τα δύο εισαγωγικά κείμενα, το άτιτλο τετράστιχο και το σύντομο συγκλονιστικό κείμενο που τοποθετείται αντί εισαγωγής. Από τα υπόλοιπα ποίηματα τώρα, το ποίημα 1 αναφέρεται στη σύλληψη του Νικολάι Πούνιν, με τον οποίο συζούσε το 1935 η Αγμάτοβα. Η σκιά του Νικολάη Γκουμιλιόφ που εκτελέστηκε, όπως είπαμε, το 1921, και η σκιά του Οσίπ Μαντελσταμ, ποιητή και συνοδοιπόρου της Αγμάτοβα, που πέθανε καθοδόν προς τον κουλάγ το 1938, συγχαίονται διαρκώς με τη σιλουέτα του Λεύ, που τον παίρνει το χάραμα, η «Κλούβα», η «Μαύρη Μαρία», όπως την έλεγαν. Και όλοι αυτοί χάνονται μέσα στο ανώνυμο πλήθος που πηγαίνει για εκτέλεση ή στα στρατόπεδα, σαν σε εκφορά. Και χάνονται επίσης μέσα στο χρόνο που διαστέλλεται ανάλογα. Οι υπομνήσις του ορθόδοξου τυπικού, υπομνήσις ενός αρχαίτυπου πάθου και εν τέλει του δευτεροϊσαΐα, του εξελαστήριου θύματος, δεν είναι τυχαίε και δεν είναι υπομνήσεις θεούς συμβατικέ συμβατικές δηλαδή. Συγχαίονται και αυτές με το ποίημα του Πούσκιν για τους καταδικασμένους δεκεμβριστέ, όπως άλλωστε και η Παναγία με τις γυναίκες των Στραλτσή, του στρατιωτικού σώματος που συγκρότησε ο Ιβάνο Τρομερός και που το εξουδετέρωσε με την τρέλα του, εκτελώντας 2422 εν μια νυχτή, το 1698. Και συγχέονται οι γυναίκες των Στραλτσή, με τις γυναίκες του 1938, στην ουρά, καθεμιά με το δέμα της. Σε κάθε επίπεδο του Ρέκφιεμ, λοιπόν, συνερούνται καθόμοιο τρόπο οι εποχές, οι γλώσσες, τα πρόσωπα. Το αρχαίο όνομα των Ρώσων, ο Ρούς, ρημάρει με τη σημερινή μαύρη Μαρία, Τσέρνηχ Μαρούς, την κλούβα δηλαδή. Η επίκληση του θανάτου σε κάποιο από τα ποίηματα του Ρέκφιεμ, παραπέμπει στον Πούσχιν και στο σενιέ και, και λοιπά και η αθέλητη ηρωνία διαχέεται παντού, όπως θα έπρεπε. Η αφιέρωση παροδεί, χωρίς όμως το βίαιο τρόπο που διάλεξε να το κάνει και το πλήρωσε με τη ζωή του Μαντελστάμ, έναν ύμνον προς το Στάλιν του τύπου γιατί χαίρεται ο κόσμος και Και το πηλίκιο που τρομάζει το θυρωρό θυμίζει στους συγχρόνους της Αγμάτοβα τη στολή της ΕΝΚΑΒΕΝΤΕ Τη βαθιά δομή του Ρέκφιεμ την ορίζουν συνεπώς σε όλα τα επίπεδα συμμετρίες και ανταποκρίσεις. Όλα, όπως στην αληθινά πολιτική ποιήση, είναι πρωτίστως παρόν και είναι πρωτίστως εδώ. Αλλά όπως στην αληθινά πολιτική ποιήση, αυτό συμβαίνει γιατί η μνήμη υπάρχει και συγκρατεί. Έτσι δεν λέμε. Το συγκράτησε η μνήμη. Η μνήμη που εδώ είναι εν τέλει συλλογική και η Αγμάτοβα είναι ο φορέας και ο μαρτυράς της». Αν μιλούσαμε, όπως λένε, ποιητικά, θα λέγαμε ίσως ότι γι' αυτόν προπάντων το λόγο έγινε πέτρα η νιώβη. Όχι για να αντέξει τον πόνο, αλλά για να συγκρατήσει το σχήμα της οδύνης της και η οδύνη να μην ξεχαστεί. Μπορούμε όμως να πούμε απλώς ότι συγκρατώντας τη συλλογική μνήμη, το ρέκβιεμ δεν είναι σύνολο ποιημάτων. Άλλωστε, αυτά τα ποίηματα δεν γράφτηκαν όλα ταυτόχρονα. Το «Ρέκδιεμ» είναι κάτι παραπάνω. Είναι κατανάγκην, αναπόφευκτα σύνθεση. Η κατεξοχήν σύνθεση, μάλιστα. Πάντοτε η Αγμάτοβα μεριμνούσε για τη δομή των επιμέρους συνθέσεων ή των βιβλίων τη. Θεωρούσε τη δομή αυτή και σωστά, κατά την άποψή μου, ω φορέα νοήματο. Και πάντοτε επανερχόταν στι συνθέσεις της αφού η ίδια η μνήμη τη λειτουργούσε, όπως τα λέγαμε, συγχρονικά. Έξου και αρκετές, μία σύνθεση κατεξοχήν είναι το ποίημα χωρίς ήρωα φερυπήν, για εκείνην ποτέ δεν τελείωσαν. Όμως εδώ, στο συντελεσμένο ρέκβιεμ που ακούσαμε εμείς, έχει γίνει το έσχατο βήμα. Μια συνθεση κατεξοχην ειναι το ποιημα χωρις ηρωα για εκεινην ένταση συγκρατεί τα αυτοτελή και σε άλλοτε άλλη στιγμή γραμμένα ποίηματα ένταση ορατή στο αποτέλεσμα. Το ρέκβιε υψώνεται όπως υψώνεται ένας αστερισμός, αλλά μόνο η τρέλα που απειλεί και η απόγνωση, ή πάλι η οργανωμένη επίσημη λύθη, χρειάζονται την τέλεια αυτή συμμετρία για εξόρκι. Τα 11 αυτοτελεί ποίηματα, δέκα συν 1 στην πραγματικότητα αφού προηγείται ο πρόλογος, τα 11 αυτοτελή ποίηματα που συγκροτούν το σώμα της σύνθεσης σχηματίζουν, θα λέγαμε, ένα ζυγό. Το κέντρο τοποθετείται ανάμεσα στα ποίηματα 5 και 6 και στα δύο αυτά ποίηματα η μητέρα απευθύνεται στο φυλακισμένο γιο της. Ένθεν και ένθεν του κέντρου, τα ποίηματα 2, 3 και 4 καταγράφουν τη συναισθηματική απορρίθμιση του προσώπου που αφηγείται. Και συστήχως, τα ποίηματα 7, 8 και 9, την προσπάθειά του να χαθεί στις κινήσεις ενός αυτόματου, στο θάνατο ή στην τρέλα. Και ίσως έχει νόημα η πληροφορία ότι ο κατεξοχήν απρόσωπος πρόλογος μόνο το 1960 προσετέθη στη σύνθεση. Στα άκρα του φάσματος βρίσκονται τα ποιήματα 1 και 10, όπου οι αναφορές στο πάθος και στο ορθόδοξο τυπικό κυριαρχούν. Εδώ, δεν μιλάει πια μόνο και μόνη Αγμάτοβα. Δεν μιλάει πια τώρα. Επιπλέον, εγκαθίσταται η συνθήκη μια υπόρητη ενοχής. Για τα έργα μου βασανίζεται ο γιο μου. Και πέρα από τα άκρα, πέρα από τα ένα και δέκα, η αφιέρωση και ο επίλογο που συνετέθησαν το Μάρτιο του 1940 αποκαθιστούν το παρόν, αλλά τώρα με όλο το βάθο του. Συγχρόνω, Μετατοπίζουν οριστικά την έμφαση στη συλλογική οδύνη και δίνουν έτσι έναν επικό χαρακτήρα στη σύνθεση. Η σύνθεση όμως αυτή δεν θα ήταν σύνθεση ανεπρόκειτο για την ψυχρή αναδιευθέτηση ποιημάτων. Γιατί και η συμμετρία δεν έχει από μόνη της νόημα. Είναι μάλλον το αποτύπωμα, ο πυρήνας που κατέστη ορατός. Η μνήμη που συγκρατεί είναι η αριστοτελική μορφή και τελικά αναπόφευκτα και η μακροδομή της ποιητικής ύλη του ΡΕΚΒΕΜ. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.